Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου <Γιαβάζει> Μουσικέ στήξεις <Γιαβάζει> Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασχέτας Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα Λέμβος Αλλιευτική ζαφιρούλα Ονόματι Στον πάτο τη θάλασσα γυρίζουν τα όρα τα πρωτόζωα και κολατσίζουνε το πλαγκτόν. Γύρω της στήσανε τα όστρακα, ανοίγουνε την αχιβάδα τους και κολατσίζουνε τα πρωτόζωα. Τρέχουνε τα ψαράκια να φάνε τον ανθό από τα κοράλια και τα μεγαλύτερα ψάρια κυνηγάνε να καταπιούνε τα ψαράκια. Μετά έρχονται οι ψαράρε που ανοίγουνε τη στοματάρα του τόσοι και χλαπ με τα μεγάλα ψάρια. Στο τέλος, έρχονται οι ψαρούκλες. Μόλις και μπανίσουνε ψαράρα, την παίρνουνε στο κατόπι. Τι χαριτωμένη που είστε, δεσποινείς! Τι μάτια, τι σώμα, τι απόλα όλα! Κι έτσι και την ξεμοναχιάσουνε την ψαράρα, μη την είδατε, ούτε το κοκαλάκι της δεμένη. Κι είναι ένα σωρό τέτοιος κόσμος θαλασσινός, χταπόδια και αστερίες που σέρνονται με την κοιλιά και δράκενες και φάλαινες κι ό,τι βάλει ο σου εκατομμύρια είδη που τρώει τον νατάλο και βολεύονται αφού η ζωή εστίν λεύκομα εν καταστάση κινουμένης αυταρκίας κατά πως την καθορίσανε οι σοφοί μεγάλες γαλάζιες παγωνιές στον πάτο και πράσινες ζαφυρένιες κρυάδες στα ρηχά, φρίκι σε χρώμα μελανή στα βαθιά Κυνηγητό ποτισμένο με χρώματα ηλιαχτίδα στον ψαρόκοσμο της άμμους. Ποιος θα φάει τον άλλονε. Κοίταρε μυστήρια πράγματα. Ποιος θα φάει τον άλλονε να ζήσει αυτός. Να κάνει τα αυγά του, να περάσει από πάνω το σερνικό, να αφήσει το σπέρμα του, να ξαναγεννηθούνε άλλα του είδους και να έχουνε να τρώνε όλος ο κόσμος. Να σπάει θάλασσα κέφι και να χαίρεται τη ζωντάνια της. Βάρβαρη. Φαγάνα και πολύχρωμο. Ακόμα και από ψηλά καρατάρουνε με το φακό των οματιών του ζυγλάρι, να δουνε τίποτα να κουνιέται και να βουτίξουνε, στούκα με τα στόματα, να το καταπιούνε αμάσιτο. Και τούτου του γλάρου, του άσπρους σαν περισπομένε στο γαλάζιο ατλαζωτό χαρτί του ουρανού. Τους κάνανε οι άνθρωποι ποίημα και τραγουδάκι και το λένε με τον μπουζουκάκι τους ξαπλωμένης η σανιδένια πλόρη της παλιόβαρκας, ως κάμνη δηλαδή ο Αρκάδης ο Αλατίνος, που έχει ρίξει την πετονιά του και τις σουρτές του και περιμένει να αντακονομήσει τραγουδώντας. <Το> να μουνα γλάρος του ουρανού να ερχόμουν στο τσαρδί σου. Ο Αρκάδης ο Αλατίνος έλαχε να πούμε να γεννηθεί καλή ο άνθρωπος και το έχει μέσα του το άσμα και τη μουσική. Άσχετο αν δεν έχει βρακή να βάλει στον απαυτό του κι αν του είχε αργάσει η θάλασσα το τομάρι. εφού αδερφάκια μου και Αλατίνος το παρατσούπε Από το αλάτι που τον πασπαλίζει. Μέσα του τα βλέπει όλα ωραία. Τα βραχάκια που τα λένε πίτσι πίτσι με το κύμα, τα μακρινά γκρίζα βουνά που μαστούρώσαν από ήλιο τα πρασινόμαυρα φύκια που μένουν εκεί δανανά, τα του πάτου, τα κεφαλόπουλα που τρέχουν κοπάδια να οικονομήσουν τίποτα για φαΐ, όλα τα πάντα όσα κλείνει ο κόσμος του και μοναξιά του. Και έχει το μπουζουκάκι του, μικρό τζουρένα πούμε, και φτιάχνει μονάχος του το τραγούδι. Το φουμάρι, το λέει, σπάει στο χάχανο και έτσι και τσιμπήσει του μιλάει από μακρινά, Περίμενε ρε παραπάνω Να τελειώσω πρώτα το τραγούδι Νομίζω Η Ζαφυρούλα είναι παλιά Τρώει ο ξυλόσκορος Σα σανίδια της και τρίζει από τη ζωχάδα τη που τη βάζουνε να δουλεύει ε, Μουσική Άλλες βάρκες στην ηλικία της έχουνε πάρει τη συνταξή τους και σαπίζουνε κοντά σε σκουριασμένες άγκυρες του γυαλού. Ας συγκαλαφατίζει κάθε λίγο ο Αρκάδης ο Αλατίνος και ας εσγλυκομιλάει. Καλέ, και ομορφάκα, Όπως θα έκανε με την νάχτη να την σωστή ζαφυρούλα. Εκείνη που τούκαψε την καρδιά και ποιο ξέρει τώρα σε τι αγκαλιές αρμενίζει. Βλέπει τώρα δά, να το τι δω η σιδερένια ζαφηρούλα Και άλλη, η κρεάτινη έφυγε. Την πήραν οι τρίτονε τη θάλασσα και την πήγανε στα νησιά των μπαχαρικών. Τα μεγάλα παλάτια με τους πολυέλαιους Από χρωματιστούς λακτήτε, να κάνει παρέα με τις ανεράιδες και με μεγάλα δυνατά στοιχεία. Δώσ' του κλότσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Έτσι όπω η η θάλασσα και κουνιέται κοκοτίστικα πάνω στου γοφού ή στη ζαφιρούλα, γυλέμπο, τον παίρνει το Τον των τον Αλατίνο και τα βλέπει κινηματογράφο να περνάνε μπροστά στα μάτια του όλα. Όπως γίνανε να πούμε και όπως περάσανε. Το λοιπόν είχε ένα σπιτάκι στα παλούκια, σπιτάκι τρίχες. Και απέναντι στο πέραμα ήτουνε το κατάστημα του γέρου του. η ηλικρίνια. Από καπέλα ψάθηνα μέχρι χαλβά ζαχάρεος και από σαντάλια μέχρι λουλάκι τα πάντα. Την ηλικρίνια βεβαίως την είχε βρασμένη ο γέρος του. Χαράλαβος το όνομα και έκλεβε όπου λάχερος. Έκλεβες το Ζήγη, έκλεβες τα Αρέστα, έκλεβες τα Βερεσέδια, μέχρι δηλαδή που άμα του ζήταγες λογαριασμό, έβαζες η σούμα και την ημερομηνία. Και με το «Κλέψε, κλέψε» τα κατάφερε η κύριε και έκανε παραδάκι. Μόνο που τούτο το σκατόπεδο ο Αρκάδης δεν μαζευότανε στο μαγαζί να μάθει δουλειά, παρά μου με τους αλανιάρδες στο γυαλό για καβούρια και πάγαινε με τις βάρκες στο ψάρεμα. Μάιδε δάσκαλο «� ο κρίνιαζε ο Χαραλάμπος τη γυναίκας μου Τι θα γίνει ρε έναν τον έχουμε Σε ποιο θα μείνει το μαγαζί Και έλεγε η Χαραλάμπενα Ε παιδί είναι θα στρώσει Καλύτερα ζωηρό το αγόρι Όλο τον δικαιολόγαγε κατά που οι μανάδες Μέχρι που τη βρήκε το κακό και πόθανε Και δεν έλεγε πια λέξη Ο Αρκάδης γνώριζε όλο το ταράφι Μέχρι το κερατσίνι πάνω στα του Εγάλαιο. Και μέσα την πίνανε γιωμάτα τα παιδιά. Το οποίον πήγε και ο Αρκάδης και το όμαθε το χώρτο. Και αμάεστρον εγκλάδα έπεφτε στο τραγούδι. Ένε καθηλαδί που είχε και μια φωνή ωραία κοκορίσια γιωμάτη και μετρήλιζα. Μέχρι που του έκανε ο μπάμπη ο Ζακυθινός, Εσύ Τζογούλα μου πρέπει να γίνει αρτίστας Τι ήταν τώρα να του βάλει την ιδέα ο μπάμπη ο Ζακυθινός, Έτρεξε στον πατέρα του. Θα σπουδάξω μουζική και τραγούδι του Χαράλαμπου του φύγαν από τα γένια 33 Τσιμπούρια «Τι πες ρε θα γίνω καλλιτέχνη. τέχνης Τενόρο. τενόρος εδώ κοιτάμε πως να κάνουμε παράδε στην τενεκιασμένη σαρδέλα της καλονής και το ασβεστοτήρι και αυτός λέει να γίνει τενόρος ήτανε και έγκομος άνθρωπο ο Μπακάλις έγινε βυσσινής να σε χέσω «Δεν μπα να λε. Ακούει τα γόρια μα είναι 18 χρονό και έχει το διάλογο μέσα του. Μουσική Μουσική Μουσική πήγε στον περέα στο, στο Οδύο, γράφτηκε στην κυθάρα, άκουσε μαθήματα σολφέ και το βάλαν να γκαρίζει. Α -α -α -α -α -α -α", να του στρώσουνε τι χορδές του λαριγγιού του. Και ο χαράλαμπο τραβάγε τα μαλλιά του. Τα ανέβηκε η πίεση και έτσι ξαφνικά του έρθε πρώτα μια ζαλάδα. Και μετά ήρθε ο Αργολάβος Σχηδιών και συμφώνησε Τρία χιλιάρικα όλα μαζί και χώρια αν θέλετε στέφανα. «Πάει», τον φυτέψανε και έγραφε απέξω απ' έξω το μαγαζί κλειστόν λόγο πένθος. «ΟΥΡΤΙΒΑ ΛΑΚΡΙΜΑ» <χηάνε> <χηάνε> <χηάνε> Ήρθε το λοιπόν ένας με παντελόνι ντρίλη ριγέ και του κάνει του Αρκάδι Την πουλάτε την ειλικρίνεια Συμφωνήσαν 120.000 χιλιάδες καθαρές και βρήκε και λίρες 1180 περίκαλο μέσα σε ένα κουπάκι ο Αρκάδης, τ άλλα. Τράπεζα με βιβλιάριο και μετοχές και το σπιτάκι στα παλούκια και οικόπεδο στην καλύπολη πάνω από τέσσερις χιλιάδες ο Χρέσολα μαζί. Τρελάθηκε ο Αρκάδης. Για δες λεφτά που είχε ο γέρος. Τα πήρε, τα μάντρωσε στην εθνική και πιάσε κάμερη μέσα στον Περέα στην καρδιά, ο δός Καραΐσκου. Τον χάσανε οι κοιμάκες από τον Κεζί και κουνήσανε το κεφάλι όλο ολομελαγχολίες. Έτσι είναι ο άνθρωπος, αχάριστος, μόλις τα πιάσει γίνεται της αναλήψεως. Ο Αρκάδης έμαθε την κιθάρα καλά, πέταγε και φωνέ άγριε με τη φωνητική, έκανε όπως τάρεσε. Κι άμα ήρθε να πάει ναύτη, τον πήρε ο παπάς ναύσταθμο και τον έβαλε να ψέλνει στο κόρο. Καλά τη γάζωσε, απολύθηκε, έβγαινε τα Σάββατα με τον οπλονόμο μου και τα πίνανε Δε σε σούλιασε ούτε μια μέρα κράτηση Πάει κι αυτό, να το ελεύθερος πολίτης εν την κοινωνία δε δούλευε Ρε παιδιά έλεγε, ο άνθρωπος δουλεύει για να βγάλει λεφτά Εγώ έχω λεφτά γιατί να δουλέψω Σωστή κουβέντα και έξυπνη και πολύ τον καμάρωνε ο Βρασίδα ο φίλο του Έναχε να πούμε να γνωριστούν πάνω σε ένα γλεντάκι που το τραγούδισε ο Αρκάδης. Είπε ο Βρασίδας, έκταχτη φωνή, μερακλώθηκε και πλέρωσε τη λιπητερία ο Αρκάδης και γίνανε πια μακαντάσίδες. Καθώς ο Βρασίδας περίμενε τώρα ένα διορισμό και δουλειά δεν είχε. Το λοιπόν καθόντουσαν στον καφενέ, παίζανε πικέτο, όλο έχανε ο Βρασίδας και ολοπλέρωνε τα κεράσματα ο Αρκάδης. Όπου η μέρα αντινά, κάνει ο Βρασίδα. Δεν έρχεσαι να φάμε σπίτι την Κυριακή που θα έχουμε ροσμπιφ. Ωραίο είναι το ροσμπιφ. Πήγε ο Αρκάδης και μόλις μπήκε έμεινε ξερός. Διότι να πούμε εκεί την τη ζαφιρούλα να πούμε και δεν το περίμενε να πούμε. Γέλασε τώρα ο Βρασίδας. Αδρεφή μου είναι, ρε. Έδωσε το χέρι Ζαφυρούλα. Καθίστε ώσπου να ετοιμάσω εγώ τα μαγέρεψα. Θα πάρετε ουζάκι ορεκτικό. Πέφτανε στα ματάκια τις βιολετιές σταν τέλες τα ματοτσίνωρα Λιώνανε πάνω στα χιλάκια τις φρέσκες φράουλες Κι παρισάτο το κορμί Ντούρα τα στήθια χυμένα σε καλούπι τα πόδια Σαν πως δεν αισθανότανε καλά ο Αρκάδης Οι δυο μας μένουμε του καθάρισο Βρασίδας Καθώς ο και γέρι δεν υπάρχουν Μου την αφήσανε πιτσιρίκα στην κατοχή κι εγώ μεγάλωσα Τρώγεται αδερφάκι μου το ροσμίφαμα, εις καρσί σου μια ζαφιρούλα. 24 καράτια μπριγιάντια τόφιο. Δεν τρώγεται. Μάδειο στο μάχη και με γεμάτη καρδιά πήρε το μεσημεριάτικο σου ο Αρκάδης. Πέντε φουντούκια και τον είχανε βαρύνει και έπεσε στο αχβάχτο αλλιώτικο. Το βραδάκι λοιπόν λέει του βρασίδα. Δεν παίρνει την αδερφή σου να πάμε να που όχι δεν την έχω μαθημένη στο περπάτη Μα θα πάμε δηλαδή ως φίλοι Φορούσε ένα φουστανάκι ζαφυρούλα Λες και το κέντησε μάνιμο Καθίσανε τουρκολίμανο Φέρε και φέρε ήπιανε Τραβήξανε ύστερα πέρα στο μόλο Είχε και την κιθάρα μαζί Και πλάκωσε ένα τραγούδι πολύ της λίγο μάρας ο Αρκάδης Και πάνω που το έλεγε Σ' ένιωσε έτσι στο χέρι του ένα ζεστό βελούδο και σάμποσή άμπος το χέρι της αφιρούλας. Αμάν. Τώρα να πούμε λόγω που ήταν αφίλος και το ένα του με τον αδρεφό της δεν του πάγαινε να φερθείς κάρτα του Αρκάδη. Πώς δηλαδή μπαίνει σε ξένο σπίτι και εξηγέσαι πονηρά με την αδρεφή τα λουνού. Αυτά δεν έμπεσαν ειδικά πράγματα. Έλα όμως που δεν μπορεί να μιλήσει κι άμα δεν εξηγηθεί το κορίτσι δεν γίνεται να κάνει παιχνίδι με τον αδρεφό. Όπου του κόβει του αρκάδι. Πάει και ρίχνει τάλαρα 40 στο μανολάκι το τζέτσο. Θα πάρεις το βρασίδα και θα ανεβείτε αθήνα. Τι να κάνουμε. Να τον κρατήσεις δυο ώρες βρες πρόφαση. Αλλά περικαλώ μεταξύ μας κι άμα σου φύγει η κουβέντα δε βλέπεις από μένα ποτέ σφράγκο. Γενική. Με το που φύγανε το λοιπόν για δύο ώρες, πάει στο σπίτι δίθεν ότι γυρεύει το φίλο του Αρκάδη. Αρκάδης. Η Σαφιρούλα του γέλασε. Βγήκε λύπη. Αλλά κοπέλα ήτουνε, τη ματιά του την έκανε τσακωτή. «Μπορώ να σου πω». Είπε το λοιπόν ότι ο άνθρωπος να πούμε πώς. Έρχεται, έρχεται να τσιλιμπουδήσει, αλλά το ζήγησε πώς. και άμα του πει αυτή το ναι, πώς. Δάκρυσε η Σαφιρούλα. Φιληθήκα νικηδά στο κοριντόρ Έσπασε κέφι ο Φίκος Και έφυγε ο Αρκάδης Κι που γύρισε ο Βρασίδας Του ξηγήθηκε σπαθή Θες να με κάνεις αδρεφό σου Ο Βρασίδας τα άκουσε όλα Γέλασε Τι λέρε μπαγάσα Κάτω από τη μύτη μου Μα δεν γίνει και τίποτα Κι εγώ έδωσα λεφτά στο Μανολάκη Τον Τζέτσο να σε απομακρύνει Ο Βρασίδας άπλωσε το χέρι του Έγινε το οποίον πια αγόρασε βέρες ο Αρκάδης, πήρε μια χάρτα γλυκά ακριβά και μπουκάρισε γαμπριάτικο στο σπιτάκι. Λέει τώρα ο Βρασίδας, εγώ εντάξει αλλά πρέπει να πάρουμε και την έγκριση του θιού μας, του ποτακι. Ο θείος ο ποτακι έμενε τώρα στη Μάνη, στην Τάραψα, ήτουν αδρεφός του γέρου τους και να πούμε αυτούνου η γνώμη βάρη και επειδή σήτουνα και ζόρικος ο θείος ο Ποτάκης, μουστάκι και παλιές ιδέες, λέει ο Βρασίδας, και τι να του γράψω ότι κάνεις δουλειά, μουσικός καλλιτέλης, όχι αδερφέ μου, θα ανέβει πάνω με το Μανιάτικο. Αν τότε, σκέφτηκε ο Βρασίδας, σκέφτηκε η Ζαφιρούλα, πέσανε κύριε Σοποτήρι με το καλομέλα. Κάνει μετά ο Βρασίδας, θα του γράψω επιχειρηματίας, θα γράψω... «Και πώς δηλαδή, πετάχτηκε τώρα η μικρά. Βρασίδα μου κάνει, εσένα σου έχουνε δώσει κάτι αντιπροσωπείες, γιατί δεν ανοίγεται ένα γραφείο συνεταιρικά να τις δουλέψετε κιόλας». «Τρελή είσαι μωρή, για να τις πάρω θέλω μπαμπακόσπορο». «Πόσα», έπεσε στη Λακούβα ο Αρκάδης. «Πολλά, να τις πάρουμε». Το είπε έτσι πάνω στο βρασερό του και μετά θυμήθηκε. Ναι, αλλά εγώ είμαι μουσικό καλλιτέχνη. Τι δουλειά έχω με τα εμπόρια. Χέλα, ο Βρασίδα. Ρε κορόιδο, εσύ θα δουλεύεις εγώ θα δουλεύω. Συνεταιράκια θα είμαστε, κάνουμε τη Και αφού πέσαμε και αδρέφια, ένα συφαίρο, ένα σπίτι. Ξέρει τίποτα, γιατί να τα αφήνει και ανεκμετάλλευτα τα λεφτά σου. Και πολλά θα βγαίνουν και τη δουλειά μα θα κάνουμε. Ωραία κουβέντα, ξύπνια, βαριά και μετρημένη, πολύ τα άρεσε του Αρκάδη. Πήγανε το λοιπόν μαζί, νικιάσανε γραφείο, παραγγείλανε τα έπιπλα και έβαλε τα κεφάλαια ο Αρκάδης να τα κουμαντάρει ο αδρεφός του. Έπαιρνε και τα απογιωματάκια τη ζαφιρούλα και παγιένανε τσάκες. Και στο πασάλιμάνι είδανε τις βάρκε να κουνιούνται και λέει Ζαφιρούλα. «Αχ τι ωραία και να είχαμε μια βαρκούλα δικιά μας Πρωί πρωί την αγόρασε τη βάρκα Βαρκάδης, την έβαψε, άλλαξε και το όνομα Ζαφυρούλα Λιμήν Πειραιός 97134, την έφερε και την έδειξε. Ορίστε, κάνε το γούσος. Αγόρι. Μπήκανε μέσα, κάνανε τις τσάρχες τους, αγοράσανε τα ψαρικά τους τα εργαλεία, δεν ξεκολάγανε λες και γεννηθήκανε μαζί με τη βάρκα του. Και ο Βρασίδα έβγαζε τι μαύρε, δούλευε, έτρεχε, χαμογέλαγε. Γλεντίστερε, αραγωνιασμένοι είσαστε. Τώρα είναι ο καιρό σα. Και άστε με εμένα, εγώ για όλου. Μόνο που να. Χρειαζότανε λεφτά η δουλειά για να στρώσει κι όλο πάγαινε στον Αρκάδη. Βάλε μια υπογραφή. Υπόγραφε την επιταγή ο Αρκάδης. Θέλουνε βλέπει εγγυήσει. Έγραψε κι ο θείο από την τάραψα Εφόσον κι είναι καλός εγώ με την ευκίνη και δεν λέω τίποτης Μόνο να μου γράψετε πότε είναι ο γάμος να πάρω το ελεοφορείο να μη Αλλά το γράμμα χάθηκε που στο διάλογο το Βαλιζαφιρούλα. Δεν το είδε προσωπικός ο Αρκάδης Και να πούμε τώρα σκοτούρα που μας έφαγε με το θείο ποτάκι τη τάραψα Εν το κορίτσι είναι γλυκός Και ο βρασίδα ξύπνιος αντιγαζόσουν Όλα ωραία, βαμμένα γαλάζια και του ξηγέται μια μέρα ο βρασίδα Αρκάδη μου πρέπει να πας με χρυβόλο Εγώ να συνεννοηθείς για τη δουλειά μας με τον Καραβοκυρόπουλο καθώς εγώ να πούμε δεν γίνεται να αφήσω το γραφείο πάνω που τα ανοίγουμε Πολύ του κακοφάνηκε του Αρκάδη να παρατήσει τη ζαφυρούλα του που έπεσε στην αγκαλιά του Αγόρι μου, δύο μέρε υπόθεση ε, Εντάξει Φιληθήκανε πριν φύγει με τη βαλίτσα, του είχε σιδερώσει και τις πιτζάμες, λέει ο Βρασίδας. Βάλε μια υπογραφή εδώ, θα χρειάσω κάτι λεφτά. Υπόγραψε, έφυγε ο Αρκάδης, πήγε στο βόλο, δεν του βρήκε τον Καραβοκυρόπουλο. Του είπανε τέτοιος εδώ δεν υπάρχει. Τηλεγράφησε. Περίμενε, θα έρθει να σε βρει, βρίσκεται στην Κατερίνη, ήρθε η απάντηση. Τέσσερις μέρες περίμενε Καραβοκυρόπουλος Γιώκ Άμεστο για κύριε Ξαναμπήκε στο λεωφορείο Νάτονα στον Μπέρα Δεν βασιότανε να ξαναδεί τη ζαφυρούλα του Πήρε ταξί Έτρεξε σπίτι της Άνοιξε με το κλειδί του Τι να δει Το σπίτι αδιανό Του ήρθε ζαλάδα να πέσει Ζαφυρούλα Βρασίδα Μάλιστα κάτω στην αγορά έμαθε όλα όσα γίνονται και όσα δε γίνονται σε τούτο τον κόσμο το μυστήριο, Το πονηρό και τον άτιμο. Φύγανε Νότιο Αμερική mm. και η αδρεφή του, ποια αδρεφή του ρε, γκομενά του ήτουνε, η ζαφιρούλα, ου, και την είχαν στήσει και σε φάγανε λάχανο. Λάχανο δε θα πει τίποτα, όλα του τα είχαν πάρει του αρκάδι. Μόνο η βάρκα τούμενε γιατί την είχε γράψει. Απονύρευτα στο όνομά του, Μουσική Δια της μεθόδου του έρωτος Να πούμε: Δια της μεθόδου του έρωτος Και τραγούδισε ο Αρκάδη σε κάτι μαγαζιά και πέσε καζούρα. Καθώ ούτε φωνή δεν του μένε πια. Κι ούτε που είχε το νου του στο άσμα. Ταξίδευο νου του πέρα στη Νότιο Αμερική. Βενεζουέλα το μέρο. Παλάτια από πετράδια χτισμένα Και γέρι μάγιοι που χαμογελάγανε της ζαφυρόλας του Γαλάζια η θάλασσα κι σημαίνει το ψάρι Το βγάζει ό,τι βγάλει Το πουλάει ό,τι πουλήσει Κονομάει ό,τι κονομίσει. Έχει κι εκείνο το οργανάκι, το μικρό το τζουρέ Και βγάζει τα του Σιγά σιγά τα λάτει πάστωσε τον πόνο. Έτσι είναι ο κόσμο. Να ρε, κοιτάτε κάτω στο βυθό το δυνατό ψάρι τρώει τα δύνατο Όποιος φάει τον άλλον Θα μου πεις Αυτά γίνονται στο ψαρόκοσμο Στην κοινωνία δεν γίνονται Στην κοινωνία μένει μια λέμβος η ζαφειρούλα Και μια ανάμνηση η ζαφειρούλα. Τα μάτια της είχανε το χρώμα της βιολέτας Κάτι τσιμπάει Άντε να το τραβήξουμε Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο. <σμήλια> Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας Από τις εκδόσει Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου <σμήλια> Μουσικές τήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Ήχου, Τάσος Μια Τάσος παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.